Μάθημα τρίτο Καλησπέρα Κώστα Καλησπέρα Γιάννη Ωραίο το σπίτι σου Κώστα Έλα λοιπόν να σου συστήσω την οικογένειά μου Πατέρα, μητέρα Ο φίλος μου ο Γιάννης Καλωσόρισες παιδί μου Αυτό το αγόρι είναι ο μικρό μου αδελφός Ο Τάσος και η αδερφή σου, πού είναι Είναι μέσα στο δωματιό της Βλέπει τηλεόραση Α, νάτι Τι ωραίο κορίτσι Επέκταση Είναι ο πατέρας μου Είναι η μητέρα μου Είναι ο αδερφός μου Είναι η αδερφή μου Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Είναι ο κύριος Αλεξίου. Ποια είναι αυτή η κυρία? Είναι η κυρία Αλεξίου. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Είναι ο Τάσος. Ο Τάσος είναι αγόρι. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Είναι η Μαρία. Η Μαρία είναι κορίτσι. Ο πατέρας μου είναι καλός. Η μητέρα μου είναι καλή. Αυτός ο φίλος μου είναι εδώ. Εκείνος ο φίλος είναι εκεί. Πού μένεις? Μένω στην Οδό Ευρυπίδου. Σε ποιο δρόμο μένεις? Μένω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σε ποια περιοχή μένεις? Μένω στην Κυψέλη. Μένω στο Κολονάκι. Μένω στο Παγράτι. Μένω στα Πατήσια. Μένεις στην πόλη όχι, μένω σε προάστιο Στην Κηφισιά Στο Μαρούσι Στο Χαλάνδρι Στο Φάλιρο Τι βλέπεις Βλέπω την ταινία Λάση Και εσύ Εγώ βλέπω την εκπομπή Καλημέρα Άνοιξε την τζάντα Την ανοίγω Άνοιξε την πόρτα Την ανοίγω Κλείσε το παράθυρο Το κλείνω Κλείσε το βιβλίο, το κλείνω. Κλείσε το τετράδιο, το κλείνω. Κλείσε το κουτί, το κλείνω.